όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Λοιπόν, πάνε τώρα τρία χρόνια που είχα φτάσει στο τέλος της πραγματείας που περιέχει όλα αυτά τα πράγματα και άρχιζα να την ξανακοιτάζω για να την παραδώσω σε έναν τυπογράφο. Όταν έμαθα πως κάποια πρόσωπα που σέβομαι και που η επιβολή τους πάνω στις πράξεις μου δεν είναι μικρότερη από την επιβολή της δικής μου κρίσης πάνω στις σκέψεις μου, είχαν αποδοκιμάσει μια ανάποψη περιφυσικής, δημοσιευμένη λίγο πριν, από κάποιον άλλο. Δεν θέλω να πω ότι συμφωνούσα με την άποψη αυτή, παρά μονάχα πως πριν από τη μομφή του. Δεν είχα παρατηρήσει στην άποψη αυτή τίποτα που να με έκανε να φανταστώ πως ήταν επιζήμια για τη θρησκεία ή για το κράτος και που να με εμπόδιζε επομένως να τη γράψω κι εγώ, αν το λογικό μου με είχε κάνει να την παραδεχτώ. Κι αυτό με έκανε να φοβηθώ. Μήπως βρισκόταν ίσως επίσης ανάμεσα και στις δικές μου γνώμες, καμιά στην οποία να είχα γελαστεί παρόλη τη μεγάλη φροντίδα που έχω πάντα βάλει, να μην παραδέχομαι γνώμες νέες Ενώσο δεν έχω για αυτέ πολύ σίγουρε αποδείξει και να μην γράφω διόλου γνώμε που θα μπορούσαν να ζημιώσουν κανέναν. Αυτό ήταν αρκετό για να με αναγκάσει να αλλάξω την απόφαση που είχα λάβει να τη δημοσιεύσω. Γιατί, μόλον οι λόγοι για του οποίου την είχα πάρει προηγουμένω ήταν πολύ ισχυροί, η κλίση μου που με έκανε να μισώ πάντα το επάγγελμα του να φτιάχνω βιβλία, με έκανε και να βρω αμέσω αρκετού άλλου λόγου για να απαλλαγώ από εκείνη την απόφασή μου. Και οι λόγοι είναι και από τις δύο πλευρές τέτοιοι, που όχι μόνο εγώ έχω κάποιο συμφέρον να τους εκθέσω εδώ, αλλά και το κοινό έχει ίσο συμφέρον να τους μάθει. Ποτέ δεν έδωσα μεγάλη σημασία στα πράγματα που προέρχονταν από το πνεύμα μου. Και ενώσο δεν είχα συγκομίσει από τη μέθοδο που χρησιμοποιώ άλλου καρπού, εκτό που ικανοποιήθηκα σχετικά με κάποιε δυσκολίε που ανήκουν στι θεωρητικέ επιστήμες, ή που προσπάθησα να κανονίσω τα ήθη μου σύμφωνα με του λόγου που αυτή μου διδάσκει, δεν θεώρησα πω ήμουν υποχρεωμένο να γράψω για αυτά τα πράγματα. Γιατί σχετικά με τα ήθη, ο καθένα πλειοδοτεί τόσο πολύ πάνω στη δική του άποψη που θα μπορούσαν να βρεθούν τόσοι μεταρρυθμιστές, όσα και κεφάλια, αν επιτρεπόταν και σε άλλους, εκτός από εκείνους που ο Θεός τους έταξε ηγεμόνες πάνω στους λαού του, ή εκείνους τους οποίους έδωσε αρκετή θεία χάρη και ζήλο για να γίνουν προφήτες, να επιχειρήσουν να αλλάξουν τίποτα από τα ήθη. Κι όσο κι αν οι θεωρίες μου μου άρεσαν πάρα πολύ, πίστευα πως κι άλλοι μπορούσαν να έχουν θεωρίες που τους άρεσαν ίσως ακόμη περισσότερο μόλις όμως απόκτησα μερικέ γενικές ενιές φυσικής και αρχίζοντας να τις δοκιμάζω σε διάφορες ιδιαίτερες δυσκολίες, παρατήρησα ως που μπορούν να οδηγήσουν και πόσο διαφέρουν από τις αρχές που χρησιμοποιήθηκαν ως τώρα, πίστεψα πως δεν μπορούσα να τις κρατήσω κρυμμένες, δίκως να παραβώ σοβαρά τον νόμο που μας υποχρεώνει να φροντίζουμε όσο περνά από το χέρι μας για το γενικό καλό όλων των ανθρώπων. Γιατί με έκανα να δω πως μπορεί κανένας να φτάσει σε γνώσεις που να είναι πολύ χρήσιμες για τη ζωή. Και πως, αντί για αυτή τη θεωρητική φιλοσοφία που διδάσκουν στις σχολές, μπορεί να βρεθεί μια πρακτική φιλοσοφία, χάρη στην οποία, μαθαίνοντας τη δύναμη και τις ενέργειες της φωτιάς, του νερού, του αέρα, των άστρων, των ουρανών και όλων των άλλων σωμάτων που μας περιστοιχίζουν, με την ίδια ακρίβεια που γνωρίζουμε τις διάφορες τέγνες των τεχνητών μας, θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χρήσεις για τις οποίες είναι κατάλληλα και να γίνουμε έτσι σαν κύριοι και κάτοχοι της φύσης. Αυτό δεν είναι επιθυμητό μονάχα για την εφεύρεση άπειρων μηχανημάτων που θα έκαναν να απολαμβάνουμε δίχως κανένα κόπο τους καρπούς της γης και όλα τα αγαθά που υπάρχουν μέσα της, παρακυρίως επίσης για τη διατήρηση της υγείας μας που είναι αναμφίβολα το πρωταρχικό αγαθό και το θεμέλιο όλων των άλλων αγαθών αυτής της ζωής. Γιατί, ακόμα και το πνεύμα, εξαρτιέται τόσο πολύ από την ιδιοσυγκρασία και τη διάταξη των οργάνων του σώματος, που αν είναι δυνατόν να βρεθεί κάποιο μέσο που να κάνει γενικά τους ανθρώπους φρονιμότερους και ικανότερους από όσο ήταν ω τώρα, πιστεύω πως πρέπει να το αναζητήσουμε στην ιατρική. Είναι αλήθεια πως εκείνη που είναι τώρα σε χρήση, περιέχει πολύ λίγα πράγματα που η χρησιμότητά του να είναι τόσο αξιοσημείωτη. Χωρί όμω να έχω κανένα σκοπό να την περιφρονήσω, είμαι σίγουρος πως δεν υπάρχει κανένας, ούτε και από που την έχουν για επάγγελμα, που να μην ομολογεί πως όσα είναι γνωστά στην ιατρική δεν είναι σχεδόν τίποτα κοντά σε όσα απομένουν να μαθευτούν. Και πω θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από άπειρε αρρώστιε, τόσο του σώματο όσο και του πνεύματο. Ίσως μάλιστα ακόμα και από τη γεροντική εξάντληση αν γνωρίζαμε αρκετά τα αίτια τους και όλα τα γιατρικά με τα οποία μας έχει εφοδιάσει η φύση. Λοιπόν, έχοντας σκοπό να χρησιμοποιήσω όλη μου τη ζωή στην αναζήτηση μιας τόσο αναγκαίας επιστήμης και έχοντας πετύχει ένα δρόμο που μου μοιάζει τέτοιος που αν τον ακολουθήσει κανένας πρέπει το δίχως άλλο να τη βρει εκτός και να εμποδιστεί είτε από τη συντομία της ζωής είτε από έλλειψη πειραμάτων, έκρινα πως δεν υπήρχε καλύτερο γιατρικό για αυτά τα δύο εμπόδια... από το να μεταδώσω πιστά στο κοινό όλο... το λίγο έστω που θα έβρισκα... και να καλέσω τα άξια πνεύματα... να προσπαθήσουν να προχωρήσουν παραπέρα... συμβάλλοντα ο καθένας κατά την κλίση και τη δύναμή του... στα πειράματα που θα έπρεπε να γίνουν... και μεταδίνοντας επίση το κοινό όλα όσα θα μάθαιναν... σε τρόπο που αρχίζοντα οι τελευταίοι... από εκεί που θα έχουν τελειώσει οι προηγούμενοι, και τις ζωές και τις εργασίες πολλών, να τραβήξουμε όλοι μαζί πολύ μακρύτερα από όσο θα μπορούσε να προχωρήσει ο καθένας χωριστά. Παρατήρησα μάλιστα, σχετικά με τι πειραματικέ αυτέ παρατηρήσει, πω όσο πιο προχωρημένο σε μάθηση είναι κανένα, τόσο περισσότερο αναγκαίε είναι. Γιατί στην αρχή, είναι καλύτερο, αντί να αναζητούμε πειραματικέ παρατηρήσει σπανιότερε και πιο μελετημένε, να χρησιμοποιούμε μονάχα εκείνε που παρουσιάζονται μόνε του στι αισθήσει μα και που είναι αδύνατο να τι αγνοήσουμε μόλι συλλογιστούμε έστω και λιγάκι. Ο λόγο είναι πω. Όταν δεν γνωρίζει ακόμα κανένα τα κοινότερα αίτια, αυτές οι ισπανιότερες πειραματικές παρατηρήσεις ξεγελούν συχνά και οι περιστάσεις από τις οποίες εξαρτώνται είναι σχεδόν πάντα τόσο ειδικέ και τόσο περιορισμένες που είναι πολύ δύσκολο να τις παρατηρήσει κανείς. Αλλά η τάξη που κράτησα σε αυτό το ζήτημα είναι η ακόλουθη. Πρώτα, προσπάθησα να βρω γενικά τις αρχές ή τα πρώτα αίτια όλων όσα υπάρχουν ή μπορούν να υπάρξουν στον κόσμο. Χωρίς να αποβλέψω για το σκοπό αυτό σε τίποτα άλλο, παρά μόνο στο Θεό που τα δημιούργησε. Και χωρίς να τα συναγάγω από πουθενά αλλού, παρά μόνο από κάποια σπέρματα αληθιών, που υπάρχουν με τρόπο φυσικό μέσα στην ψυχή μας. Κατόπιν, εξέτασα ποια ήταν τα πρώτα και τα κοινότερα αποτελέσματα που μπορούσε κανένας να συναγάγει από αυτά τα αίτια. Και μου φαίνεται πως με αυτόν τον τρόπο βρήκα ουρανού, αστέρια. Μια γη και μάλιστα πάνω στη γη νερό, αέρα, φωτιά, ορικτά και μερικά άλλα παρόμοια πράγματα που είναι τα κοινότερα από όλα και τα πιο απλά και επομένως τα πιο εύκολο γνώριστα. όταν θέλησα να κατέβω προς εκείνα που ήταν ειδικότερα, μου παρουσιάστηκαν τόσα διάφορα πράγματα που δεν πίστεψα πως θα ήταν δυνατόν στο ανθρώπινο πνεύμα να ξεχωρίσει τις μορφές ή τα είδη των σωμάτων που υπάρχουν πάνω στη γη από μια απειρία άλλων που θα μπορούσαν να υπάρξουν σε αυτήν αν το θέλημα του Θεού ήταν να τα βάλει. Και ούτε επομένω να τα κάνει χρήσιμα σε εμά εκτός αν ανατρέξουμε από τα αποτελέσματα στις αιτίες και χρησιμοποιήσουμε πολλούς ξεχωριστούς πειραματισμός. Ύστερα από αυτό, ανασκοπώντας με το πνεύμα μου όλα τα αντικείμενα που είχαν παρουσιαστεί κάποτε στις αισθήσει μου τολμώ βέβαια να πω ότι δεν παρατήρησα ανάμεσά τους κανένα πράγμα που να μην μου ήταν δυνατόν να το εξηγήσω αρκετά εύκολα με τις αρχές που είχα βρει. Πρέπει όμως και να ομολογήσω πως η δύναμη της φύσης είναι τόσο πλατιά και τόσο μεγάλη και πως οι αρχές αυτές είναι τόσο απλές και τόσο γενικές που δεν παρατηρώ κανένα σχεδόν ιδιαίτερο αποτέλεσμα χωρίς να ξέρω αμέσως πως μπορεί να συναχθεί από τις αρχές αυτές με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και η μεγαλύτερη μου δυσκολία είναι συνήθως να βρω από ποιον από τους τρόπους αυτούς εξαρτάται. Γιατί δεν ξέρω για το σκοπό αυτόν άλλο μέσο από το να αναζητήσω και πάλι μερικούς πειραματισμούς. Που να είναι τέτοιοι, ώστε το αποτέλεσμά τους να μην είναι το ίδιο όταν πρέπει να εξηγηθεί με τον ένα ή με τον άλλον από αυτούς τους τρόπους. Εξάλλου, έχω τώρα φτάσει στο σημείο να βλέπω αρκετά καλά νομίζω με ποιο τρόπο Πρέπει να καταπιάνεται κανένα του περισσότερου από του πειραματισμού που μπορούν να χρησιμεύσουν για τον σκοπό αυτό. Βλέπω όμω επίση και πω οι πειραματισμοί είναι τέτοιοι και τόσο πολύ άριθμοι που ούτε τα χέρια, ούτε και το εισόδημά μου, και αν ακόμα είχα χίλιε φορέ περισσότερα από όσα διαθέτω, θα μπορούσαν να φτάσουν για όλου. Έτσι που, αναλόγω που θα έχω στο εξή την ευκολία να κάνω περισσότερου ή λιγότερου πειραματισμού. Θα προχωρήσω και περισσότερο ή λιγότερο... στη γνωριμία της φύσης. Αυτό σκόπευα να κάνω γνωστό... με την πραγματεία που είχα γράψει. Και να δείξω μέσα σε αυτήν τόσο καθαρά... τη χρησιμότητα που μπορεί να αποκομίσει το κοινό... ώστε θα υποχρέωνα όλους εκείνους... που επιθυμούν γενικά το καλό των ανθρώπων... δηλαδή όλους εκείνους που είναι ενάρετοι... πραγματικά και όχι από προσποίηση... ή θεωρητικά μονάχα... να μου ανακοινώσουν τα πειράματα που έχουν ήδη κάνει, αλλά και να με βοηθήσουν στην έρευνα εκείνων που απομένουν να γίνουν. Από τότε όμως, είχα άλλους λόγους που με έκαναν να αλλάξω γνώμη και να σκεφτώ πως έπρεπε αλήθεια να εξακολουθήσω να γράφω όλα όσα θα έκρινα κάπως σημαντικά, ενώσο θα ανακάλυπτα την αλήθεια για αυτά και να το κάνω με την ίδια επιμέλεια που θα έβαζα, αν ήθελα να τα τυπώσω. Τόσο για να έχω περισσότερη ευκαιρία να τα εξετάσω καλά, γιατί αναμφίβολα κοιτάζει πάντα κανένας από πιο κοντά ότι πιστεύει πως πρόκειται να το δουν πολύ παρά ότι κάνει μονάχα για τον εαυτό του και συχνά όσα μου φάνηκαν αληθινά όταν άρχισα να τα διανοούμε μου φάνηκαν ψεύτικα όταν θέλησα να τα βάλω στο χαρτί όσο και για να μην χάσω καμιά ευκαιρία να ωφελήσω αν είμαι ικανός, την κοινωνία και αν τα συγγράμματά μου αξίζουν κάτι να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν όπως θα είναι σκοπιμότε εκείνοι που θα τα έχουν μετά το θάνατό Σκέφτηκα όμως και πως δεν έπρεπε διόλου να επιτρέψω να δημοσιευτούν ενώ ζω. Για να μην γίνουν αφορμή να χάνω τον καιρό που σκοπεύω να χρησιμοποιήσω για να διδαχτώ, ούτε οι αντιδράσεις και οι αντιρρήσεις στις οποίες θα έδιναν ίσως λαβή, ούτε καν και οποιαδήποτε φήμη που θα μπορούσα να μου αποφέρουν. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε